Ξεχνάμε τα ονόματά μα. Τόσο σέροτα χαμένο. Σε λίγο πάμε διακοπέ. Να πάμε διακοπές. μαζί, μαζί στο νησί. Συναντάμε όλη την Αθήνα στο νησί. Γκρινιάζει, λε. δεν ήρθα ε, να ξεκουραστώ. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό και αυτό. Ενώ εσύ, αυτό oh. και εγώ. Ε αυτό, ε αυτούλη, ε αυτός, ε αυτό, ε αυτούλη, ε αυτό, ε αυτό, ε να χρησιμοποιήσουν τα πράγματα στον οικονομικό και κατεπέκταση στο κοινωνικού τομέα και να. <μίλια> να. Ναι. να... Από... Oh, oh. Να περνάει ώρα γρήγορα για να γυρίσουμε από τη δουλειά.